Ραδιοφωνικό σταθμό τη Εκκλησίας τη Ελλάδος 89,5 Η Άλλη Φωνή στα FM Μεταξύ αποδείπνου και μεσονικτικού. <ΣΣΣΣ> Λόγοι <ΣΣΣ> από τον ιερό Άθωμα. <ΣΣ> Με τον μοναχό Μωυσή Αγιορίτη. Αγαπητοί μου, εν Χριστώ αδελφοί, χαίρετε πάντοτε εν Κυρίω. Η απόψινή μας εκπομπή θα έχει ως θέμα κάτι που και άλλοτε έχουμε αναφέρει στις ε, ταπεινές αυτές εκπομπές μας, ε, τις σχέσεις μεταξύ των γονέων, τις σχέσεις μεταξύ των παιδιών και τις σχέσεις μεταξύ γονέων και παιδιών. Είναι ένα θέμα νομίζουμε το οποίο έχει ένα ενδιαφέρον γιατί στις οικογένειες υπάρχουν διάφορα μικρά ή μεγαλύτερα προβλήματα που δημιουργούν μια συνεφιά και μια ταραχή που πολύ κουράζει. Είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο και πιστεύω θα συμφωνήσετε όλοι πως η ελληνική οικογένεια κλειδωνίζεται αρκετά σήμερα. Οι σχέσεις μεταξύ των γονέων και των γονέων μεταξύ των παιδιών τους είναι βασικές και αυτές θα εξετάσουμε παρακάτω. Θα πρέπει αμέσως να πούμε πω οι γονείς θα πρέπει να φροντίζουν με στοργή τα παιδιά τους πρόθυμα πάντα και καλοδιάθετα, ώστε να τα προστατεύουν από τους πολλούς κινδύνους που παραμονεύουν συνεχώς γύρω τους. Η αγωγή. Η καλή ανατροφή, με το παράδειγμα κυρίως, αλλά και τον διακριτικό αγαθό λόγο, είναι απαραίτητη. Είναι υποχρέωση των αγαπητών γονέων να αγωνίζονται για τα παιδιά τους, όχι μόνο να μην τους λείψουν τα υλικά αγαθά, αλλά και τα πνευματικά. Η αρετή της αγάπης είναι μεγάλη και είναι στην κορυφή της κλίμακος των αρετών. Αγάπη εγκάρδια προς το Θεό, αγάπη προς τον σύζυγο ή τη σύζυγο και αγάπη προς τα παιδιά. Αγάπη σημαίνει όχι μόνο τρυφερότητα, στοργικότητα και προστατευτικότητα, αλλά και κατανόηση, υπομονή, ανοχή, συγχωρητικότητα. Επίσης, ειλικρίνεια αισθημάτων, αληθινότητα λόγων, αυθορμησία κινήσεων. Σε ένα ωραίο, χριστιανικό, καλλιεργημένο οικογενειακό περιβάλλον, θα πρέπει να λείπουν τα μυστικά. Είναι σημαντικό στον σημερινό κουρασμένο και ταραγμένο κόσμο η οικογενειακή αιστεία να παραμένει η πίνεμο λιμάνι, ανέφελος ουρανός, λίκνο χαρά. Όταν στο σπιτικό υπάρχει ειρήνη, η έξω αναστάτωση αντιμετωπίζεται καλύτερα. Το αύριο προετοιμάζεται πολύ καλά. Η συνεννόηση τη οικογένεια, ο συνεχής ανοιχτό διάλογο. Η αφοβία επικοινωνίας αντιμετωπίζει με τον καλύτερο τρόπο τα μικρά ή μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας. Όλα αυτά που αποπροσανατολίζουν τον άνθρωπο από τον κύριο στόχο του και οι διάφορες αντιξοότητες της ζωής των καθυστερούν και τον καθυλώνουν στη μιζέρια και κακομοιριά μιας ανέραστη και ανοημάτης της ζωής. Μέσα στη μικρή κοινωνία της οικογένειας με σύνεση, νυφαλιότητα, συζήτηση και υπομονή, δίχως φωνές, πείσματα, αντιδράσεις και αντιλογίες, θα πρέπει να υπάρξει συμφωνία κοινή πορεία. Με ιδιαίτερο σεβασμό στο κάθε πρόσωπο, δίχως μικροεγωισμούς, αλλά με αμυβές υποχωρήσεις, για το κοινό καλό θα προχωράμε. Η πιο ορθή αγωγή στην οικογένεια είναι οι γονεί με τις αρμονικές μεταξύ τους σχέσεις, να διδάσκουν τα παιδιά τους με το ζωντανό του παράδειγμα. Αν μας ελέχει ο βίο μας, δεν έχουν δύναμη τα λόγια μας, όσο ωραία και αν είναι. Η αρετή είναι το κόσμημα των συζύγων και αυτό θα πρέπει να εμπνευστεί και στα παιδιά. Η αγάπη, η λικρίνια, η τιμιότητα, η ταπείνωση, η υπομονή, η εγκράτεια, περισσότερο βιώνονται και λιγότερο διδάσκονται. Βιούμενα επηρεάζουν πολύ περισσότερο και καλύτερα. Σήμερα, όταν λέμε αγωγή, συνήθως εννοούμε στη στήρα παροχή γνώσεων, στην ανάπτυξη φυσικών και ψυχικών λειτουργιών, στην αφύπνιση του εσωτερικού κόσμου. Σημασία και αξία έχει η αγωγή να προσφέρει χριστοήθεια και πνευματική καλλιέργεια. Η αγωγή κατά τη χριστιανική διδασκαλία αρχίζει από την περίοδο της κοιήσεως τη μητέρα. Ο Άγιος Γρηγόριος Νίσης λέγει πως η οποιαδήποτε διαταραχή του ανδρογίνου κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης έχει επίπτωση στην ψυχή του παιδιού που έρχεται. Το ίδιο έλεγε πολύ χαρακτηριστικά και ο Γέροντας Πορφύριος Καυσοκαλυβίτης. Η προσευχή και η πρωότητα της μητέρας, ο και η νευρικότητα επηρεάζει και το μωρό τη. Η αγωγή συνεχίζεται στη βρεφική παιδική και εφηβική ηλικία. Επιδράσεις στη διαμόρφωση της προσωπικότητας του νέου ανθρώπου ασκούν κυρίως οι γονείς, και κατόπιν το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον. Σημαντικοί παράγοντες της αγωγής είναι η οικογένεια, το σχολείο, η εκκλησία και η κοινωνία. Η αγωγή της εκκλησίας σηματοδοτεί τη συμπόρευσή μας με τον Χριστό, τη συνάντηση του Χριστού, την αγάπησή Του, την ευχάριστη, ελεύθερη και χαρούμενη ακολουθήσή Του ο Χριστός να γίνει φίλος, αδελφός, πατέρας, διδάσκαλος, εμπνευστής. Η από τη μικρή ηλικία του ανθρώπου αληθινή ουσιαστική, ζωντανή και θερμή σχέση με τον Χριστό έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία. Θα χαρακτηρίσει όλη την κατοπινή πορεία και τον σημαντικό συνδέσμο του με την Εκκλησία. Μία παιδιά δίχως και ύφο Ορθόδοξο, που δεν χριστοποιεί και εκκλησιοποιεί τον άνθρωπο, του προσφέρει γνώσει και όχι πνεύμα ειλικρινίας, ταπεινόσεως, τιμιότητος, καθαρότητος, αλληλοσεβασμού και ελοκατανοήσεως. Μία παιδεία που μιλά συνεχώς μόνο για απαράγραπτα δικαιώματα και για καθόλου υποχρώσεις κάνει τους νέους απαιτητικούς, ανυπόμενους, εγωιστές, ισχυρογνώμενες, ανταγωνιστικούς και νευρικούς. Η παιδεία θα πρέπει να εκπαιδεύσει τα παιδιά να μάθουν, να διακρίνουν, να τιμούν, και να υποστηρίζουν τις αιώνιες αξίες, τις ένθεες αρετές, τα αγαθά, τα ιερά και ωραία. Τα παιδιά από μικρά πρέπει να μάθουν γιατί ζουν, ποιος ο σκοπός της ζωής τους, να έχουν ιδανικά γαθές επιδιώξεις, να είναι φιλότιμα και φιλοπρόδα, να ξέρουν ότι δεν πρέπει να βιάζονται πολύ, να μην χάνουν εύκολα τον ενθουσιασμό τους, την αυθορμησία τους, την πρωτοβουλία τους και την ευγενιά τους. Να μην φοβούνται την αποτυχία, την ασθένεια, το λάθος και το πέσιμο. Να μη η κακή ατμόσφαιρα απομακρύνει την ανθρωπιά τους και τη χάρη τους. Το σχολείο θα κτήσει αυτό που έχει αρχίσει στην οικογένεια. Ο δρόμος της αρετής θα ξεκινήσει από την καλή διαπαιδαγώγηση των καλών γονέων. Το σπίτι θα πρέπει να γίνει κατοίκον εκκλησία. Ο πρωτογενή φορέας της των παιδιών είναι το ευλογημένο σπίτι. Αν δεν υπάρχει μέσα του Χριστό. Αγάπη και ταπείνωση Τίποτε δεν μπορούν να ωφελήσουν τις παιδικές ψυχές Οι πολλές ανέσεις Τα πλούτη, τα πολλά χρήματα Δώρα, ρούχα και φαγητά Αν το φως του Χριστού Δε φωτίζει τα δωμάτια Τα πρόσωπα και τις καρδιές Είναι η ματαιοπονία Οι καλοπληρωμένοι δάσκαλοι Τα φροντιστιακά μαθήματα Τα κρυβά παιχνίδια Και η ικανοποίηση όλων των υλικών απολαύσεων Είναι διαπιστωμένο αποδεδειγμένο και γνωστό πως δίχως Θεό η ζωή είναι ανοημάτιστη και άχρη. Η παρουσίαση του Θεού στα παιδιά είναι μεγάλη ανάγκη να γίνει με ωραίο τρόπο. Συνήθως οι υπερβολικές αυστηρότητες, οι αψυχολόγητε πιέσεις, οι τυπικές σχέσεις με την Εκκλησία, η υποκριτική στάση, η παρουσία του Θεού στη ζωή μας μόνο και μόνο για να περνάμε καλά, δεν φέρουν αίσθη αποτελέσματα στις αθώες παιδικές καρδιές που φωτισμένες από τον Θεό διακρίνουν πολύ καλά το γνήσιο και το ατόφιο και αυτό θέλουν να ακολουθούν. Οι μυσαλωδοξίες, οι φανατισμοί, οι δυσιδαιμονίες, οι θρησκολυψίες και οι είναι ανεπίτρεπτες. Η έλλειψη ορθής πίστης και θυσιαστικής αγάπης προβληματίζει αρκετά τους νέους μας. Δίχως, Θεό, τα προβλήματα μεγαλώνουν. Οι καταιγίδες της ζωής γίνονται ανυπόφορες. Οι απαξιωτικέ καταστάσει, ασήκωτε, οι συγχύσει, οι ασυνεννοησίε, συγκρίνιε, ταραχέ, συχνέ. Στο σπίτι επικρατεί συννεφιά, απώλεια ισορροπία και γαλήνη, καθημερινέ συγκρούσει, παρεξηγήσει, φαγωμάρε, ζυλοφθονίε και κακεντρέχειε. Με την αγνή και άδολη πίστη στο Θεό, ο χριστιανό έχει ελπίδα και απαντοχή, υπομονή και σταθερότητα, αφοβία και κουράγιο. Γονεί που πιστεύουν στη δύναμη του Θεού, Εμπιστεύονται τα παιδιά τους στο Θεό και δεν τα κυνηγούν σε κάθε τους βήμα για να τα σώσουν οι ίδιοι σε κάθε κακό. Οι γονείς που παρέδωσαν τα παιδιά τους στο Χριστό είναι έξυπνοι, αληθινά πιστοί, ασφαλισμένοι και τυχεροί. Μια δαιμονική παγίδα ισχυρή είναι η νοσηρή σύνδεση των γονέων με τα παιδιά, οι οποίοι τα κακομαθαίνουν ή καλομαθαίνουν και τα θεωρούν εξαρτήματά του και τα καταστούν έτσι φοβισμένα και οι γονείς, τα παιδιά τους τον Χριστό, τους δίνουν τον καλύτερο φύλακα. Έχοντας τα παιδιά τους μαζί τους τον Χριστό, έχουν την καλύτερη προστασία και παρέα. Δεν θα αφήσει ο Χριστός να χαθεί κανένα παιδί. παιδί μέσα στη σύγχρονη κοινωνία είναι αλήθεια πως δέχεται ένα μεγάλο πόλεμο. Μόνο αν έχει γερές βάσεις μπορεί να βαστιχθεί και φυλαχθεί διαφορετικά θα παρασυρθεί από μαγευτικές συρίνες και θα καταβληθεί. Πρέπει να δείξουμε μία εμπιστοσύνη στα παιδιά να τα παραδώσουμε στο Χριστό και να τα συνοδεύουν πάντοτε οι θερμές προσευχές μας. Ακόμη κι αν το παιδί πέσει, δεν θα πρέπει να απελπιστεί, αλλά να σηκωθεί και να διορθώσει ό,τι μπορεί. Η επιστροφή, η επαναφορά, η διόρθωση, η μετάνια, η συγχώρηση είναι για όλους. Μια έγκαιρη και έγκαιρη διάγνωση μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία της ασθένειας. Μερικές φορές εκλιπαρούν οι νέοι μα τη βοήθεια και εμεί τη και κοφεύουμε ανεπίτρεπτα. Έχουν και το δίκιο τους τα παιδιά. Ανησυχούν, προβληματίζονται και φοβούνται για τον κόσμο που τους παραδώσαμε. Αισθάνονται μεγάλη ανασφάλεια, υποκρισία, ανεντιμότητα και διαφάνεια. Άλλα τους λέμε και άλλα κάνουμε. Έτσι από νωρίς μαθαίνουν και αυτά να μείνονται με ψέματα και φθηνές δικαιολογίες. Τους μιλάμε για παράδεισο ενώ ζούμε στην κόλαση. Τα πρότυπα καταραίων, τα παραδείγματα του προδίδουν. Αυτοί που παρουσιάστηκαν ηθικοί, καλή και σωστοί, δεν είναι δυστυχώς τελικά έτσι. Η αμφισβήτηση, η αμφιβολία, η διπροσοπία, η καχυποψία, η πονηρία και η ανηλικρίνεια μόλυνε τη ζωή τους. Ένας κόσμος άκοσμος, μια κοινωνία κοινώνητη, ένα ήθος άηθες, τι να εμπνεύσει σήμερα ένα νέο. Ένα παιδί από μια συνοικία ή επαρχία πηγαίνει ή τελειώνει το πανεπιστήμιο και παρατηρεί με πόνο ότι δεν θα τον βοηθήσει τόσο μέσα στην κοινωνία αύριο οι αρχές του, η τιμιότητα, η καλοκαγωθία του, η κοσμιότητα και η ευπρεπιά του. Για την ενωδική πορεία και πρόοδο, τη δημιουργία και την εξέλιξη, δεν έχει τόσο σημασία ο καλός χαρακτήρας η μελέτη και η φιλοπονία όσο οι δημόσιες σχέσεις ή οι ψηλές η διπλωματία, η πονηρία, η κολακεία και η αναξιοκρατία. Παρ' όλα αυτά, εμεί θα επιμένουμε στην καθαρή συνείδηση, την αγαθή κοινωνικοποίηση, την αξιοπρεπή ειλικρίνεια, την έξοχη τιμιότητα. Έχουμε ξαναπεί πω η μεγάλη υπερπροστατευτικότητα των γονέων προ τα παιδιά δεν έχει καλά αποτελέσματα. Επίση, η μεγάλη ανησυχία για τη ζωηρότητα των παιδιών του κάνει νευρικού και αγχώδε. Η αδιαφορία πάλι άλλων γονέων δεν είναι καθόλου καλή. Χρειάζεται γνώση, διάκριση, μελέτη, προσοχή και νυφαλιότητα. Η υπερβολική αγάπη και ιδιαίτερη δυναμία δημιουργεί ένα νοσηρό κλίμα που δεν βοηθά στην υγιή και ισόρροπη ανάπτυξη των παιδιών. Μεγάλη σημασία έχει η συμπεριφορά και η σχέση των γονέων. Αν η πραγματική αγάπη, ο αληθινός σεβασμός και η καλή ευαισθησία τότε και οι σχέσεις με τα παιδιά είναι δύσκολες. Οι αντιθέσεις μεταξύ ανδρογίνου δημιουργούν και τις δυσκολίες συνήθως μετά των παιδιών. Η απουσία κατανοήσεως, αποδοχής και παραδοχής του άλλου φέρνει πολλές και ανυπέρβλητες ταλαιπωρίες. Ορισμένοι γονείς τα τελευταία χρόνια φορτώνουν υπερβολικά τα παιδιά με ένα σωρό εξωσχολικές ασχολίε ξένες γλώσσες, μουσική, χορό, γυμναστική, κολύμβηση, ξηφασκία, πάλι και άλλα. Και αδιαφορούν για τη βίωση της παιδικότητός τους, το παιχνίδι τους, την ξεγνιασιά, τον περίπατο και τη φιλική κουβέντα. Θέλουν κατά κάποιο τρόπο να τα μεγαλώσουν γρήγορα, να τα σοφήσουν πιεστικά, να τα οριμάσουν πρόωρα, να τα κάνουν φτασμένα, πετυχημένα, τέλεια. Όπω αντιλαμβάνεστε αυτό... Είναι κάτι το αφύσικο και αρκετά παράλογο. Η εφηβεία αντικειμενικά είναι μια δύσκολη ηλικία. Οι εφηβοί μερικές φορές και αθέλητα αντιλέγουν, νευριάζουν εύκολα, θέλουν να κάνουν τους μεγάλους ότι τα ξέρουν όλα. Υπάρχει μια αγριάδα σκληρότητα και παραξενιά. Δεν θέλουν στηρίγματα, υποδείξεις και πολλές νουθεσίες. Μη επιμένουμε καταπιεστικά με φωνές και πείσματα που μόνο αντιδράσεις δημιουργούν. Με χαμηλόφωνο, φιλικό και αδελφικό τρόπο, αφού με τη γνώμη μας δίχως όμως να θέλουμε σόνι και καλά να την επιβάλλουμε. Καλούμεθα να σεβόμεθα την ελευθερία του άλλου, ακόμη και του παιδιού μας, που δεν μας ανήκει εγωιστικά. Ένας ήπιος, ανοιχτός, ελεύθερος διάλογος μεταξύ γονέων και παιδιών είναι πάντα ένα παράθυρο που φέρνει ήλιο, φως, θερμότητα, ομορφιά. Η γνώση, η πείρα και η εμπειρία των γονέων δεν θα πρέπει να κάνει τις υποδίξεις τα παιδιά με έναν τρόπο ανελεύθερο και βίο. Είναι γνωστό ότι και το καλό καλό δεν φέρνει όταν καλός δεν γίνεται. Το παιδί μπορεί να μην γνωρίζει κάποιες κακοτοπιές, αλλά αν του εξάψουμε την περιέργεια ή προβούμε σε απειλητικές απαγορεύσεις, είναι δυνατόν να του υποκινήσουμε τη φαντασία και να έχουμε τα εντελώς αντίθετα αποτελέσματα από τα επιδιωκόμενα. Δεν είναι λίγα τα παιδιά εκείνα που ζώντας σε ένα αρκετά ασφυκτικό οικογενειακό περιβάλλον περιμένουν με λαχτάρα την ώρα να αποδεσμευθούν και απαλλαγούν από αυτό γιατί δεν αντέχουν άλλο τις συνεχείς γονεϊκές αυστηρέ παρατηρήσει και τον ασφυκτικό έλεγχο. Απαιτούν λοιπόν τα παιδιά την πρόορη ανεξαρτοποίησή του, γιατί δεν αντέχουν τι φωνέ, τη στρατιωτική πειθαρχία ακόμη και τη θρησκολυψία με τις ασταμάτητες απαγορεύσεις και τα συμπλέγματα ενοχών που δημιουργούν. Συνήθως, αν υπάρχει άφθονη υποκρισία στη ζωή των γονέων, τα παιδιά επαναστατούν και μάλιστα θέλουν να ζουν εντελώς ελεύθερα, καταστρέφοντας ψεύτικα πρότυπα που τους επευλήθησαν. Υπάρχουν βεβαίω και αρκετές άλλες περιπτώσεις που οι καημένοι γονείς δεν είναι οι κύριοι πέτοιοι των ανταρσιών των παιδιών τους, Παιδιά παρασυρμένα από πάθη, παρέες, φίλους, θέλουν να ζήσουν τη ζωή τους αρνούμενοι τους γονείς τους, ζώντας όμως εις βάρος της οικογενείας τους, ακολουθούν τη ζωή, επηρεάζοντα αρκετές φορές και τα αδέλφια τους. Δύσκολες και ανεξήγητες πράγματι καταστάσεις που ματώνουν τις καρδιές των γονιών. Πρόκειται για μεγάλες δοκιμασίες, μεγάλους πειρασμούς, ασήκωτους σταυρού που μόνο η πίστη στο θεό και η θερμή προσευχή μπορεί να απαλύνει, αγαπητοί μου αδελφοί. Μερικά παιδιά και σε αυτή την κατάσταση εκμεταλλεύονται βάναυσα την αδυναμία των γονιών τους. Είναι γνωστές οι καθημερινές συγχύσεις, ταραχέ και στενοχώριες που δημιουργούνται μεταξύ τους. Φθάνουν τα παιδιά να κατευθύνουν τις από εδώ και πέρα τρομερές εξελίξεις. Φτάνουν οι γονείς να δίνουν χρήματα και χρήματα για να μην τα πράγματα ακόμη χειρότερα. Όλη η οικογένεια περνάει ένα ασίγαστο μαρτύριο, πρόγευση κολάσεως με θύματα πληγωμένα, απεγνωσμένα, αδύναμα. Ο Θεός να μην επιτρέπει αυτές τις φοβερές καταστάσεις. Με όποιο κόστος να μην φτάνουμε εκεί. Ποτέ βέβαια κανεί δεν πρέπει να επιτρέπει να φτάνει στην απόγνωση, την οποία υπερβολικά αγαπά ο δαίμονας να μας φέρει. Πάντοτε υπάρχουν περιθώρια αλλαγή. Επαναλαμβάνουμε πως η πίστη και η προσευχή μπορεί. Να θαυματουργήσει και σε εμά. Πάντοτε υπάρχουν κάποια κατάλληλα παιδαγωγικά μέσα. Ρίχνοντα το παιδί στο φιλότιμο, όπω έλεγε συχνά ο Γέροντα Παίσιο ο Αγιορίτης, κάνοντα ένα ελιγμό αγάπη, ανοχή, σιωπή προσευχή, κερδίζοντα με την αγάπη, όπω έλεγε ο Γέροντα Πορφύριο ο Καυσουκαλυβήτη, μπορεί να κάνουμε το παιδί να συναισθανθεί την αλήθεια και μόνο του να επαναφέρει τη ζωή του στην ευθεία. Ένας κακός σύμβουλο είναι η σημερινή τηλεόραση. Ανερεί κάθε ορθή παιδαγωγική, γκρεμίζει, ζαλίζει, επηρεάζει αρνητικά, όχι μόνο βέβαια τα παιδιά αλλά και τους μεγάλους. Ακούς ηλικιωμένους ανθρώπους να σου λένε, «Μα πάτερ, το είπε η τηλεόραση», λες και το είπε ο Θεός. Αφήσαμε το βιβλίο και πιάσαμε την τηλεόραση. Τα παιδιά δυσκολεύονται να σκεφτούν και να εκφραστούν. Συχνά τα παιδιά μιμούνται τους ήρωες της τηλεοράσεως, την ομιλία, την ενδυμασία, της κινήσεις και τους τρόπους. Τα παιδιά περισσότερο βλέπουν τηλεόραση παρά διαβάζουν. Ένα ακόμη πικρό γεγονός της δύσκολης εποχής μας. Είναι γεγονός πως εξωτερικοί παράγοντες επιδρούν στην νεανική ηλικία. Το περιβάλλον και οι συναναστροφές είναι αδύνατο να μην επηρεάζουν. Παιδιά που κατά τον ένα ή τον άλλο τρόπο έχουν μια κάποια απόρριψη μέσα στο σπίτι, προσπαθούν με διάφορους τρόπους να επιβληθούν στις παρέες τους. Οι συνεχείς κρίνες, έντονες συζητήσεις, διαμάχες, διαπληκτισμοί, διεξυφισμή και λογομαχίες του ανδρογίνου κάνουν να υποφέρουν πολλοί οι καρδιές των παιδιών τους. Μαραίνονται έτσι τα παιδικά όνειρα και στιγματίζουν όλη την κατουπίνη πορεία. α μη αφήνονται απρόσεκτα οι τους μια πληγωμένη παιδική αθωότητα θα σεργενά πικρέ μνήμε για όλη τη τη ζωή. Είναι ανάγκη όλη η οικογένεια να επανατοποθετηθεί στα ισχυρά θεμέλια τη αλλοκατανοήσεω, τη αλλοπεριχωρήσεω, του αλλοσεβασμού, τη ισοτιμίας, τη αλληλεγγύη, τη αμοιβαιότητο και τη συνεργασία. Διαφορετικά, αδελφοί μου, θα τραβά ο καθένα το δρόμο του, θα θέλει να επιβάλλεται συνεχώ, δεν θα ακούει τον άλλο, και έτσι θα γίνεται το σπίτι λαβύρινθος Άφοτο δυστυχία και κόλαση. Όταν κανείς δεν αντιλαμβάνεται τον άλλο, δεν ανέχεται, δεν υπομένει, δεν μπορεί να διατηρηθεί στο οικογενειακό περιβάλλον υγιής ισορροπία. Αν ο πατέρας ψάχνει συνεχώς ευκαιρίες να υποτιμά τη μητέρα και η μητέρα να αντεπετίθεται, το σπίτι μετατρέπεται σε στάδιο πάλης εγωισμών έως τελικής εξοντώσεως. Όταν συνεχίσει και ατέλειωτη τσακωμή και βαριά λόγια μολύνουν την οικογενειακή ατμόσφαιρα, οι γονείς δεν μπορούν να συγκρατηθούν διόλου με φοβισμένου θεατέ στα παιδιά, έχουμε σαφή λοξοδρόμηση του οικογενειακού προσανατολισμού. Γνωρίζω καλά ότι μέσα στον κόσμο υπάρχουν διάφορα μικρά και μεγάλα προβλήματα. Τα προβλήματα όμω, αγαπητοί μου, δεν λύνονται με άλλα προβλήματα και με συνεχεί Έλεγα προκαιρού σε κάποιου γονεί. Έχετε βλογία να τσακώνεστε μόνο μία φορά το μήνα. Το να μην κανείς ποτέ δεν παραδέχεται τα λάθη του, να μην υποχωρεί και αν έχετε, είναι ίδιον αταπείνο του φρονήματος και δε θα του βγει σε καλό». Συνεχίζουμε αγαπητοί μου ακροατές να μιλάμε απόψε για την οικογένεια, τις σχέσεις γονέων και παιδιών, παιδιών και γονέων. Αν το παιδί, ο νέος ή η νέα μεγαλώνει σε ένα άστατο περιβάλλον είναι φυσικό να νευριάζει, να φοβάται, να αισθάνεται ανασφαλής. Είναι μεγάλη η ευθύνη των γονέων για τον λαθεμένο τρόπο αγωγής των παιδιών τους. Βγαίνοντας το παιδί από την οικογένεια με κακά παραδείγματα, δίχως ουσιαστικά πνευματικά εφόδια, δίχως Θεό, αρχές, ιδεώδη, πίστη, είναι εύκολο να παρασυρθεί από τους πολλούς που το αναμένουν να το κερδίσουν. Αν το παιδί δεν έχει αυτοσυγκράτηση και αυτοαγωγή και δεν έχει μία σχετική οριμότητα, θα γίνει έρμεο του κάθε τυχαίου, ανόητου και επιπόλαιου. Με τα παιδιά, δεν είναι αγαπητοί μου να ασχολούμεθα έκτακτα, αλλά συνέχεια. Να τα θυμόμαστε με δώρα μόνο κάποιες γιορτές. Το δώρο της αγάπης θα πρέπει να είναι σε καθημερινή βάση. Για πολλά παιδιά η αγάπη δυστυχώς είναι μία από τις άγνωστές τους λέξεις. Γι' αυτό κατόπιν γίνονται βία και επιθετικά το χαμόγελο, το χάδι, η τρυφερότητα, ο καλός λόγος, το καλό παράδειγμα. Ο ανοιχτός διάλογος πρέπει πάντα να υπάρχει με όλα τα παιδιά. Τα παιδιά είναι ευλογία, δίνουν χάρη, φωτίζουν το μέλλον, δημιουργούν ένα ευχάριστο κλίμα. Από τη βρεφική έως την εφηβική ηλικία το παιδί έχει μεγάλη την ανάγκη της εκφρασμένης αγάπης των γονέων του. Όχι να τη φαντάζεται, αλλά να τη βλέπει διακριτικά εκδηλούμενη καθημερινά στις πτώσεις του να το σηκώνει, στις νίκες του να το επαινεί προσεκτικά και διακριτικά. Είναι μεγάλος πόνος για το παιδί να το απορρίπτει ο κηδεμόνας του, όσο και του γονέα να μην τον παραδέχεται το παιδί του. Αυτά συνήθως συμβαίνουν, όπως είπαμε, όταν συνεχώς αντιμάχονται μεταξύ τους οι γονείς, όταν δεν αφήνουν τους εγωισμούς κατά μέρο χάρη του γενικού οικογενειακού συμφέροντος. Ο πιο μεγάλος πόνος για τα παιδιά είναι το διαζύγιο των γονέων τους. Ο γάμος κατά την ορθόδοξη χριστιανική διδασκαλία κύριο σκοπό έχει την αλληλοβοήθεια των συζύγων προς τον αγιασμό και την αγιότητα. Βασικά χαρακτηριστικά του γάμου είναι η ενχριστό ενότητα, συναντήληψη και αγάπη και το ισόβιο και αδιάλυτό του. Το διαζύγιο κατατραυματίζει και καταματώνει τις παιδικές ψυχές και τις ταλαιπωρεί για πάντα. Δεν έχουμε το δικαίωμα να τυρανούμε τις ψυχές των άλλων και ιδιαίτερα των αθώων παιδιών. Είναι κρίμα να βασανίζονται ισόβια, τα Ανέτια παιδιά, για τις εμπάθειε και απερισκεψίες των μεγάλων. Αταπείνωτοι και υπερόπτες γονείς γίνονται θύτες των ψυχών των παιδιών τους. Είναι κρίμα, επιπολαιότητα, αμαρτία και μεγάλο λάθο που θα έχει συνέπειε. Ερχόμενοι στο γάμο δύο άνθρωποι θα πρέπει να γνωρίζουν καλά πως είναι δίχως άλλο αδύνατο να συμβιώσουν, δίχως ειλικρινοί, ατσιγκούνευτοι και πηγαία αγάπη, γνήσια ταπείνωση, αλληλοϋποχωρήσεις και θυσίες. Είναι αναγκαία η αφοσίωση, η συνδιαλλαγή, η αλληλεγγύη, η προσωπική στέρηση χάρη των άλλων. Ο γάμος είναι ο χώρος της συνεχούς προσφοράς όλων προς τους άλλους, κυρίως των μεγαλυτέρων προς τους μικροτέρους. Διαφορετικά δεν μπορεί να υπάρξει αγαστή συγκατοίκηση και αγαστή συμβίωση. Είναι γεγονός αγαπητοί μου πως διάφορα ψυχοπαθολογικά προβλήματα των νέων δεν ήρθαν ξαφνικά στη ζωή τους, φαινόμενα ασέβειας, ανηθικότητος, εκφυλισμού, πορόσεως. Αν μελετηθούν καλά θα φανεί ότι προέκυψαν απολαθεμένη αγωγή, κακές παραστάσεις, φοβίε ενοχών, υπερβολικές αυστηρότητες ή και προστατευτικότητες. Δεν αρκεί μία διαπίστωση, ένας απολογισμός, μία μυρολατρία. Πάντοτε κάτι μπορεί να γίνει, αν και αν έχουν χρονίσει οι δύσκολες αυτές καταστάσεις, δεν είναι τόσο εύκολο να θεραπευθούν. Όλα αυτά φυσικά δεν λέγονται εδώ για να δημιουργήσουν τύψεις στους γονείς, αλλά να προλάβουμε κάτι ή να διορθώσουμε κάτι να μην γίνει ακόμη χειρότερο. Έχουμε πολλές φορές τονίσει πως τα πάθη και οι αμαρτίες είναι συχνά οι κύριε αιτίε των πολλών ψυχικών ασθενειών των καιρών μας. Η αμαρτία κατά την ορθόδοξη διδαχή είναι έλλειψη αγάπης στο Θεό. Η αμαρτία σήμερα κυριαρχεί, προκαλεί, δελεάζει, παρασύρει πολλούς πολλοί. Εχμαλωτίζει θανάσιμα τους νέου μας. Όσο ελαττώνεται η φωτιά της αγάπης προς το Θεό τόσο φουντώνει ως σφοδρό έρωτα της αμαρτία τη καρδιά όλων, πολύ περισσότερο των νέων. Η δυνατή φλόγα της αγάπης προς το Θεό είναι η μόνη δυνατή να σβήσει με τον καλύτερο τρόπο όλες τις άλλες αγάπες που φθύρουν και εχμαλωτίζουν πίκρα. Το σημείο αυτό νομίζουμε είναι πολύ σημαντικό. Δίχως τη βοήθεια του Θεού, καμία ηθική τελειότητα δεν μπορεί να υπάρξει. Ανθα οι γονείς σταγωνίζονται ακατάφερτα να προσφέρουν ήθος στα παιδιά τους την παραζάλι των καιρών, τη συνεχή αμφισβήτηση, τη θεοποίηση της ύλη, της διαφθοράς και του πανσεξουαλισμού, την μπορεί να αντισταθεί. Μόνο ο αγνός φόβος του Θεού, η αίσθηση της αγάπης Του, η χαρίτωση της ελευθερίας Του. Υπάρχουν και γονείς που φοβούνται τα παιδιά τους, μη γίνουν καλόγεροι και δεν τα αφήνουν να μελετήσουν την Αγία Γραφή, να εκκλησιαστούν, να εξομολογηθούν και να κοινωνήσουν πονείς που νοιάζονται μόνο για τα χρήματα, το φαΐ και το ντύσιμο και ξεγυμνώνουν τις φυχές των παιδιών τους από ό,τι το ιερό. Ενώ παρακολουθούν καθημερινά τα αποτελέσματα, μια άθεης ηλιστικής και μιδινιστικής εποχής, εντούτοις επιμένουν να πρεσβεύουν θεωρίες που απέτυχαν και απογοήτευσαν πολλούς πολλοί. Μία κοινωνία θολή, μοντή, γκρίζα, που θεωρεί την απάτη ευφυΐα, τη μοιχία γενναιότητα, την την τιμιότητα ξεπερασμένη, κατηφορίζει, αδελφοί μου επικίνδυνα, πηγαίνει στην καταστροφή. Οι δαιμονοκίνητες επιταγές της ύλη δεν μπορούν να αναπαύσουν το πνεύμα, δεν μπορούν να εμπνεύσουν άφθαρτες δημιουργίες. Η θηριωδία των ενστίκτων θα είναι η προσφορά μας στην νεολαία μας. Η προχειρότητα, επιπολεότητα και μη προνοητικότητα της αγωγής των γονέων στα παιδιά έχει βαρύ κόστος τα πληρωθεί αργότερα, σίγουρα, με πολλά δάκρυα. Η παχύλη άγνοια, τον οσυρό άηθες, η άρνηση του Θεού που έχει καταντήσει μόδα, επικρατούν στον κόσμο μας και στην πατρίδα μας. Φοβόμαστε να ξεχωρίσουμε, να καταθέσουμε την προσωπική μας γνώμη, τη διαφοροποίηση στην κατρακύλα, την αντίσταση στον εξαπονδρισμό αρχών, την αποειροποίηση των πάντων. Είναι καιρός, αδελφοί μου αγαπητοί, να συνετιστούμε, να σοβαρευτούμε, να ομολογήσουμε άφοβα την αλήθεια, την πίστη μας. Η φυγή, η σιωπή, η αποδοχή δεν είναι πάντοτε η καλύτερη λύση. Έχουμε ευθύνη για την κατιούσα πορεία της πατρίδος μας όλη. Άφοβα, καλούμεθα να καταθέσουμε λόγος σεμνό, συνετό, προσεκτικό, τεκμηριωμένο και αληθινό. Η ανταρσία κατά του Θεού έφερε την ασυδοσία, την αναρχία, τον ατομισμό, την εγωπάθεια, τη φυλαυτία. Ο κόσμος θεωρεί νίκη την επικράτηση του εγωισμού του, την επιβράβευση του αμαρτωλού του πάθους, την αλαζονία της κυριαρχίας. Στο βάθος του όμω οι άνθρωποι παραμένουν ανίσχυροι, αδύναμοι, ανώριμοι, φοβισμένοι, μειονεκτικοί και διχασμένοι. Νομίζουν ότι είναι ελεύθεροι, ενώ ουσιαστικά δεν είναι. Ελεύθερος δεν είναι ο σκληρόκαρδος, ο ασεβής, ο υποκριτής, ο νευρωτικός. Οι άνθρωποι κοιμούνται και ξυπνούν με αποθυμένε καταστάσεις, αισθήματα κατωτερότητος, αγχωτικά συμπλέγματα, φοβίες και ενοχές. Τα παιδιά καθημερινά επικοινωνούν με όλους αυτούς, είναι δυνατόν ποτέ να μην επηρεαστούν. Θα δώσουν λόγο στο Θεό όλοι αυτοί που θεωρούν το μαύρο άσπρο. Αρέσκονται στη ραστόνη της ευκολίας. Χαίρονται τον εκπεσμό, Συμβάλλουν στην εξαθλίωση. Δεν κουνούν διόλου το δαχτυλάκι τους για μία μεταστροφή, για μία διόρθωση, για μία μετάνια; Φέρουν μεγάλη ευθύνη οι που μέσα στο γάμο, Διονίζουν με κάθε τρόπο και εντελώ ασυλλόγιστα τον εγωισμό τους. Στο γάμο το ανδρόγινο ενώνει τα πόδια και τα χέρια του για όδευση κοινή μίας μόνο οδού. Δεν μπορεί ο καθένας να τραβά το δρόμο του, τότε καλύτερα να μην παντρευόταν. Δεν έχουν το δικαίωμα να ταλαιπωρούν τα παιδιά τους με τις ιδιοτροπίες τους. Στις καταστάσεις αυτές δεν υπάρχουν διόλου αγάπη προς τους άλλους, παρά μόνο προς τους εαυτού του. Είναι υποχρεωμένοι να σεβαστούν το πρόσωπο του άλλου και ιδιαίτερα των παιδιών τους. Δεν μπορούν να βασανίζουν με τους εγωισμούς τους. Πρέπει να σκεφτούν καλά το μέλλον τους και όχι να τα καταδικάσουν σε φθοροποιές περιπέτειες. Μιλώ με πόνο και αγάπη μόνο και δεν κάνω τον πολύ ξεροδάσκαλο. Μεταφέρω τα δάκρυα πολλών από ενδοοικογενειακούς τραυματισμού που του ταλαιπώρησαν στη ζωή τους φοβερά. Αν δεν υπάρχουν παιδιά για διάφορους λόγους, η υιοθεσία είναι ευλογημένη. Είναι μία διαδικασία καλός ή κακός, πολύπλοκη και χρονοβόρα. Τα θετά παιδιά περιττώ να πούμε πως θα πρέπει πάντοτε να αγαπιούνται ω τα φυσικά, για να μην πούμε και ακόμη περισσότερο. Ιδιαίτερα ευλογημένη από το Θεό είναι και η πολυτεκνία. Οι προφάσεις για οικονομικές δυσκολίες προς τούτο δεν είναι τόσο πιστικές. Συνήθως η φτωχή είναι πολύτεκνη. Στο τέλος μια ομιλία μου στην κάλυμνο με πλησίασε μια γυναίκα να μου ζητήσει να προσεύχομαι γιατί ήταν πολύτεκνη. Στην ερώτησή μου πόσα παιδιά έχει, μου απάντησε με χαρά, είκοσι. Σήμερα που το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι σε κίνδυνο και η υπογενετικότητα μεγάλη, οι χριστιανοί γονείς, θα πρέπει να φεθούν στο θέλημα του Κυρίου. Ο παρασυρμός των παιδιών κατά την εφηβική και νεανική ηλικία από ναρκωτικές ουσίες δημιουργεί τεράστια προβλήματα για τα ίδια και τους γονείς τους. Η καταφυγή στα ναρκωτικά μπορεί να προέρχεται από απλή περιέργεια, φιλική παρακίνηση, από τη ζάλη ενδοοικογενειακών ή σχολικών προβλημάτων, από μικρές ή μεγάλες προσωπικές αποτυχίες, από αδυναμία και μη εμπιστοσύνη στον εαυτό τους και την άρνηση ευχαριστώ δεν θα πάρω. Δεν μπορούμε να πούμε ότι γι' αυτό το τραγικό φαινόμενο των πονηρών καιρών μας φταίει μόνο η οικογένεια. Βέβαια πρέπει να προσέχει και να υπάρχει έγκαιρη διαφώτιση από πολλούς παράγοντες. Πάντοτε η πρόληψη είναι καλύτερη της θεραπείας, ποτέ δεν είναι αργά. Να μην επιτραπεί και εδώ η απελπισία. Έχουμε αρκετές περιπτώσεις καλή θεραπείας, χρειάζεται θέληση και μεγάλος αγώνας. Εμείς με όλα τα παραπάνω δεν κάνουμε τους ειδικούς επιστήμονες και δεν θέλουμε με την τυχόν αυστηρότητά μας να απογοητεύσουμε κανένα. Μακάρι οι ταπεινοί και εγκάρδιοι λόγοι μα να συνδράμουν λίγο στην αποφυγή σοβαρών προβλημάτων για τους γονείς και τα αγαπητά παιδιά τους. Η ανατροφή θέλει πολύ αγάπη η διαπαιδαγώγηση, η υπομονή, ο σοφρονισμός, η ποιότητα, η διάπλαση χαρακτήρων φωτεινό παράδειγμα και θερμή πίστη στο Θεό. Η διάπλαση μιας ωραίας παιδικής ψυχής είναι ένα δώρο στην ταραγμένη και ανήσυχη κοινωνία. Το λίγο φως μπορεί να γκριζάνει το σκοτάδι. Δεν είναι λοιπόν καθόλου μικρό το έργο της ανατροφής των γονέων. Φρονούμε όμως πως θα πρέπει να ενεργοποιηθεί και κινητοποιηθεί όλη η κοινωνία για την απαραίτητη διαφώτιση της νεολαίας μας. Κοινό παρανομαστής όλες αυτής τις ευαισθητοποιήσεως, αν είναι η αληθινή, η χριστιανική αγάπη, θα έχουμε αίσια και άμεσα και μεγάλα και καλά και δυνατά αποτελέσματα. Όπως κι άλλο το έχουμε πει, κεντρικό και ιερό πρόσωπο μέσα στην οικογένεια είναι της μητέρας, η θερμή αγκαλιά τη Πελλαρός λόγος της. Ο ωραίος τρόπος της μπορεί εύκολα να λύσει δύσκολα προβλήματα. Την κάθε μητέρα εμπνέει η μεγάλη εκείνη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων, η υπεραγία Θεοτόκος, η Παναγία μας. Το άφεμα κάθε μητέρα των παιδιών τη στην αγκαλιά της Παναγία είναι μία πράξη ηρωική, γενναία, εμπιστοσύνης, καταφύγης και ελπίδο. Οι προσευχέ των μητέρων στη μεγάλη μητέρα όλων μας είναι θερμουργές και η Παναγία, η καταπληκτική πρέσβυρα όλου του ανθρωπίνου γένους, πόνεσε πολύ και γνωρίζει καλά να σύμπονά και να προστρέχει. Την αγαπά μάλιστα ιδιαίτερα ο Κύριος και την ακούει και την προσέχει και της κάνει όλα τα θελήματα και της εκπληρώνει όλα τα αιτήματα. Γι' αυτό εμείς οι Ορθόδοξοι την τιμάμε τόσο πολύ. Η σύγχρονη μητέρα καλείται να προσλάβει κάτι από τις αρετές τη την ταπείνωση, τη σεμνότητα, την καθαρότητα, τη σιωπή. Έχοντάς τες αυτές τις αρετές και δίχως να μιλά θα βοηθά και το σύζυγο και τα παιδιά της. Με την προσευχή της θα βοηθήσει πιο πολύ παρά με τα όποια λόγια της. Στις προσευχές μας να θυμόμαστε και τα άλλα παιδιά, όπως η Παναγία δέεται συνεχώς για όλα τα παιδιά του κόσμου και πιο πολύ τα πονεμένα. Σε μία πρόσφατη έρευνα, αγαπητοί μου, που διεξήχθη σε φίβους, τέθηκε το ερώτημα. Τι θα ζητούσαν από τους γονείς τους. Οι περισσότεροι έφηβοι απάντησαν. Να κόψουν οι γονείς τους το κάπνισμα. Να κούνε οι γονείς και τη γνώμη των παιδιών τους. Οι αποφάσεις της οικογένειας να λαμβάνονται κατόπιν συζητήσεως. Να μη διαπληκτίζονται οι γονείς να βρίσκουν χρόνο να συζητούν μαζί τους και να τους ακούνε πραγματικά, να μην αντιμετωπίζουν τα παιδιά τους πάντα ως πολύ μικρά, να μην τα κουράζουν πολύ με αγκαρίε, να εργάζονται οι γονείς λιγότερες ώρες, να αναγνωρίζουν περισσότερες υπευθυνότητε τα παιδιά. Δεν νομίζω ότι είναι παράλογα αυτά που ζητούν τα παιδιά. Θεωρώ ότι έχουν μεγάλο δίκιο τα παιδιά. Συγχωρέστε με, αλλά είμαι περισσότερο με το μέρος των παιδιών. Νομίζω γι' αυτό ότι οι σχολές γονέων δεν θα με ξανακαλέσουν στις συνάξεις τους. Είπα αρκετά αγαπητοί μου και ελπίζω πάλι να μη σας κούρασα. Γνωρίζω τους αγώνες και τις καλές αγωνίες σας, τη θερμή πίστη σας και τη μεγάλη ελπίδα σας στο Θεό, τις συνεχείς προσπάθειές σα και τα κάποια κάποτε λάθη σας. Ό,τι είπαμε απόψε, το είπαμε με καλή διάθεση, από μεγάλη αγάπη, μήπως κάτι προλάβουμε ή μπορέσουμε να διορθώσουμε. Εύχομαι έτσι να ακούστηκαν οι ταπεινοί και εγκάρδιοι λόγοι μας. Θα κλείσω με τους ωραίου λόγου του μεγάλου αυτού πατρός και παιδαγωγού Τη Εκκλησίας μας του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, του οποίου προσπαθούμε πάντοτε να έχουμε ακίμητο το καντήλι του ενώπιον της εικόνας του στην ταπεινή καλύβη μας στην Κουτλουμουσιανή Σκήτη. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Χρυσόστομος «Αν με αγωνιστικό τρόπο τακτοποιήσουμε τα του γάμου μας, δεν θα συμβεί κανένα δυσάρεστο στο σπίτι εκείνο». Αλλά όλα καλά θα πηγαίνουν, αφού οι άρχοντες του σπιτιού θα βρίσκονται σε τόσο καλές σχέσεις. Έτσι θα μπορέσει ο καθένας μαζί με την οικογένειά του, δηλαδή τη γυναίκα και τα παιδιά του, να διέλθει τον εδώ βίο ευχάριστα και να εισέλθει στη Βασιλεία των Ουρανών, την οποία ας ευχηθούμε όλοι να πετύχουμε. Αμήν. Δεν νομίζω, αγαπητοί μου αδελφοί, ότι θα είχαμε κάτι καλύτερο να προσθέσουμε ως επίλογο της απόψινής μας αυτής κατάθεσος από τους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Έτσι ευχαριστούμε τον Ιχολύπτη κύριο Τάσο Παπαδημητρίου για τη συνδρομή του και σας εύχομαι ένα καλό βράδυ. Ο Κύριος μαζί σας. Μεταξύ αποδείπνου και μεσονυκτικού λόγι απο τον ιερό άθωνα με τον μοναχό Μωυσή Αγιωρίτη